Ο Δαρείος Ο ποιητής φερνάζει στο σπουδαίο μέρος του επικού ποίηματος του κάμνη. Το πώς την βασιλεία των Περσών παρέλαβε ο Δαρείος Ιστάσπου. Από αυτόν κατάγεται ο ενδοξός μα βασιλεύς, ο Μηθρυδάτης, Διόνυσος και Αυπάτορν. Αλλά εδώ χρειάζεται φιλοσοφία. Πρέπει να αναλύσει τα αισθήματα που θα είχε ο Δαρίος. Ίσως υπεροψίαν και μέθυν. Όχι όμως, μάλλον σαν κατανόηση της ματαιότητος των μεγαλείων. Βαθαίως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητή, Αλλά τον διακόπτει ο του που μπαίνει τρέχοντας και την βαρισίμαν την είδηση αγγέλη. Άρχισε ο πόλεμος με τους Ρωμαίους. Το πλήστον του στρατού μας πέρασε τα σύνορα. Ο ποιητή μένει εναιός. Τι συμφορά, πού τώρα ο ένδοξός μας βασιλεύς, ο μυθριδάτης, διόνυσος και ευπάτορ με ελληνικά ποίηματα να ασχοληθεί. Μέσα σε πόλεμο, φαντάσου, ελληνικά ποίηματα. Αδημονίο φερνάζεις, ατυχία, εκεί που το είχε θετικό με τον δαρείο να αναδειχθεί και τους επικριτάς του, τους φθονερούς τελειωτικά να προστομώσει. Τι αναβολή. Τι αναβολή στα σχέδιά του. Και να ήταν μόνο αναβολή, πάλι καλά. Αλλά να δούμε αν έχουμε και ασφάλεια στην αμισό. Δεν είναι πολιτεία εκτάκτο ο χειρί. Είναι φρικτότατη εχθροί οι Ρωμαίοι. Μπορούμε να τα βγάλουμε με αυτού, οι καπαδόκες. Γένεται ποτέ. Είναι να μετρηθούμε τώρα με τις λεγεώνες. Θεοί μεγάλοι, τη Ασία προστάτε, βοηθήστε μας». Όμω, μες όλη του την ταραχή και το κακό, Επίμονα και η ποιητική ιδέα πάει και έρχεται. Το πιθανότερο είναι βέβαια υπεροψίαν και μέθυν. Υπεροψίαν και μέθυν θα είχε ο Δαρίος. Μελαγχολία του Ιάσον ως Κλεάνδρου, Ποιήτου εν κομμαγινή, 595 μετά Χριστόν. Το γύρασμα του σώματος και της μορφής μου είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Δεν έχω εγκαρτέρηση καμιά. σε προστρέχω τέχνη της ποιήσεως που κάπως ξέρεις από φάρμακα. Νάρκεις του άλγους δοκιμές εν φαντασία και λόγο. Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. Τα φάρμακα σου φέρε τέχνη της πίσιος που κάνουνε για λίγο να μην νιώθετε πληγή. Εκόμισα στην την τέχνην. Κάθομαι και ρεμβάζω. Επιθυμίες και αισθήσεις εκόμισα στην την τέχνην. Κάτι μισοειδωμένα πρόσωπα οι γραμμές, ερώτων ατέλων κάτι αβέβαιες μνήμες. σε αυτήν, ξέρει να σχηματίσει μορφήν της καλονής, σχεδόν ανεπεσθήτως των βίων συμπληρούσα, συνδιάζουσα εντυπωσει, συνδιάζουσα τις μέρες. Θέατρον της Σιδόνο 400 μετά Χριστόν. Πολύ του εντύμου ιός, προπάντων ευηδής έφηβος του θεάτρου, ποικίλος αρεστός, ενίοτε συνθέτω εν γλώσσοι Ελληνική, λίαν μου στίχους, που τους κυκλοφορώ πολύ κρυφά εννοείται. Θέλει να μην τους δούν οι ταφαιά φορούντες, περίθηκοις λαλούντες. Στίχους της ειδονής της εκλεκτής, που πιένει προς άγωνην αγάπη αποδοκιμασμένοι. Τέμεθος Αντιοχεύς 400 μετά Χριστόν Στίχη του νέου Τεμέθου Του ερωτοπαθούς Με τίτλον Ο Εμμονίδης Του αντιόχου επιφανούς Ο προσφύλης εταίρος, Ένας περικαλής νέος εξαμοσάτων. Μα αν έγιναν οι στίχοι θέρμοι, είναι που ο Εμονίδης, από την παλαιά εκείνη εποχή, το 137 της Βασιλείας Ελλήνων, ίσως και λίγο πριν, στο ποίημα ετέθη ο όνομα ψηλών, ευάρμος των εντούτης. Μια αγάπη του τεμέθου το ποίημα εκφράζει, ωραίαν και αξίαν αυτού. Εμείς οι μοιημένοι, οι φίλοι του οι εμεί εμείς οι μοιημένοι γνωρίζουμε για ποιον να εγράφησαν οι στίχοι για 늬δη εν διαβάζουν εμονινιν